Ψάχνοντα για σπίτι. Ο Γιάννη και η Μαρία έφτασαν στην Ελλάδα πριν από δύο μήνε. Μένουν σε φίλου του στην Αθήνα. Τώρα όμω βρήκαν δουλειά και αποφάσισαν να νοικιάσουν σπίτι. Αρχίζουν την καινούργια ζωή του. Θέλουν να βρουν σπίτι κοντά στη δουλειά του. Έτσι, θα κερδίζουν χρόνο και θα έχουν λιγότερα έξοδα. Ψάχνοντα τι μικρέ αγγελίε των εφημερίδων, τα νοικιαστήρια, βρήκαν μια καλή ευκαιρία. Πήραν τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη και έκλεισαν ραντεβού. Γεια σα! Είστε ο ιδιοκτήτη του σπιτιού. Μάλιστα. Εσεί ποιο είστε. Είμαι ο κύριο Σαρή, που σα πήρα τηλέφωνο το πρωί. Από εδώ η γυναίκα μου. Θέλετε να δείτε το διαμέρισμα. Από εδώ παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Όπω βλέπετε, έχει δύο μεγάλα υπνοδωμάτια. Σα βεβαιώνω ότι είναι πολύ άνετο και φωτεινό. Έχω μείνει και εγώ εδώ. Ωραίο είναι. Η κρεβατοκάμερα που βλέπει στο δρόμο είναι μεγαλύτερη. Ναι. Υπάρχει αρκετό χώρο για τα κρεβάτια των παιδιών. Θα έχει όμω θόρυβο. Α δούμε και τα άλλα δωμάτια. Το σαλόνι είναι πολύ άνετο. Και το μπάνιο αρκετά μεγάλο. Και η κουζίνα ευρύχωρη. Έχει χώρο για το τραπέζι και τι καρέκλε. Έχει και αρκετά ντουλάπια. Πώ το βρίσκεται. Καλό είναι. Πόσο είναι το ενίκιο. Το ενίκιο είναι 50.000 δραχμές το μήνα και δύο ενίκια προκαταβολή. Με τα κοινόχρηστα όμω τα έξοδα ανεβαίνουν. Έτσι δεν είναι. Να μα κάνετε μια καλύτερη τιμή. Δεν είναι ακριβό. Είναι τριάρι, δεύτερο με μεγάλη βεράντα. Δεν θα βρείτε φθηνότερο. Σύμφωνοι. Για τα κοινό είναι υπεύθυνος ο διαχειριστής, ο κύριος Γεωργίου.